Όπως εκεί, στις 9 Ιουνίου, Ελληνίδες και Έλληνες θα δηλώσουν τελικά με τον τρόπο τους αν επιθυμούν η χώρα μας να παραμείνει σε αυτήν την τροχιά πρόοδου που ακολουθεί εδώ και πέντε χρόνια μακριά από πειράματα και μακριά από νέες περιπέτειες. Έπαθε ο Ανδρουλάκη. Και αυτός είναι. Ναι, και αυτός. Πω, πω, πω, Μα μιλάει και λέει θα νικήσουμε και θα κάνουμε και η Ελλάδα και αυτό. όλοι δυνατά. Και το πάει ο χαμηλά, α, θα α, Τι έπαθε, α, κουράστηκε. Κάτι ανάμεσα ο και ένα τσιό. Αυτό που ακούω Ο Ανδρουλάκης έχει φορτσάρει τώρα τελευταία, δίνει ναι, και μπουνιές. Ναι, ναι. Και απειλεί ότι θα δώσει μπουνιές. και μπουνιές, δεν είναι οι Αυτό όλο που είμαστε στη Σαρακωστή. Όχι, αστείνουν τα δηλωμένα φασισταριά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οι αδίλωτοι λένε και καμιά σφαλιά, οι Ναι, και φτιάχνουν το κλίμα για να πέσουν οι σφαλιάρε. Ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν, θα ακούσουμε, έχουμε εκτενή αποσπάσματα. Ε, είναι μια, βδο, μια μέρα, μια εβδομάδα πριν τη Μεγάλη εβδομάδα. Αυτοί όλοι που πλακώνονται τώρα νηστεύουν. Και ε, είναι εντάξει. και στο κλίμα αγάπη και θείου πάθου. Ναι, ισχύει, η κατάρρευση και όλα αυτά. Και οι θείου θείου θρησκεία να πλακωθούν. Ε, δεν πω. το καταλαβαίνει. Είναι, είναι, είναι, έτσι, παρα, σήμερα πάει αύριο που είναι Παρασκευ Τι καθημερινέ δεν έχει χαιρετισμό. Τελειώσαν οι χαιρετισμοί. προηγούμενη Πασκάλα. Είναι η Βουβή εβδομάδα να σου... δεν ξέρει τίποτα. Ναι, δεν ξέρει. Τα μπέρδεψε. Τόσο με αυτό σου κάνει. Τέλο πάντων, α μείνουμε στο. Ήταν. Τι μου κάνετε, Κατυχητικό. <laughs> Συγγνώμη, δεν ήταν όλε τι τέτοιε του Νατσιού. Ήθελα να βρω ένα κατυχητικό, αλλά βαρέθηκαν. Ε όλοι ξέρουμε την Βουβό εβδομάδα αυτή. Έτσι λέγεται. Εντάξει όλοι τα ξέρουμε δεν λέω, αλλά κάποιοι δεν ασχολούμαστε και με αυτά Δεν είμαι του σατανά, τι να κάνουμε τώρα, sorry κιόλας ε. Που με Κάποιοι πρέπει να πάμε και στην κόλαση που με παπαδάκι, Sorry κιόλας, τα έχουν γεμίσει η παράδειση με το καλό παράδεισο, καλό παράδεισο Δεν είπε κανεί στον τον κόρακα από τον χάμο Καλή κόλαση γιατί δεν λένε Ναι αυτό Ή έστω κακή κόλαση, να ευχηθούν, κακή κόλαση ε, Κακή είναι έτσι κι αλλιώς δεν έχει Ποιος λέει γιατί Επειδή θα έχει πολυζέστη. Κατά τα σγραφά, με τα καζάνια. Ποιε γραφέ. Έχει πει η γραφή ότι έχει καζάνι και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω τώρα τι έχει. Και επίση τώρα και ένα ακόμα ξύλα με Και, και τέτοια. με τι καζάνι. Και με δι... δάση. Δεν μπορεί να βάλει ένα φυσικό αέριο να έχει λιγότερη κατανάλωση. Μπορεί να έχει. Η φωτιά πώ ανάμει. Και τα καζάνια ποιο θα έχει φτιάξει. Με τσακμάκι, με πέτρουλι. Και είναι πέτρουλε. πολλά καζά, δηλαδή χωράν πολύ σε ένα καζάνι μέσα. Ε, ναι, ναι, σε ένα καζάνι έβαλα που λένε Ναι, έχει. έχει δηλαδή, ανεξαρτήτω αν έχει κάνει μια μικρή άδεια τόσο είναι γκρουπαριστά. Οι βιαστές α πούμε, είναι σε ένα. Οι, οι δολοφόνοι. Τα και... λαμόγια οι... στο Οι δολοφόνοι. Αυτά οι... οι... τα λαμόγια πάνε στον παράδεισο, συγγνώμη. Mm. <laughs> ναι. Μα, όλοι αυτοί πάνε στον <laughs> παράδεισο. οι Σωστό, αυτοί πάνε ξεχάστηκαν. λέει ότι πάμε σε μια τροχιά Τύπου, πώ λέμε ρε παιδί μου, market pass, τέτοια πρόοδο. <Συ> και όλο αυτό που, ε, ζούμε... Αυτό, αυτό που ζούμε είναι πρόοδο και μην το χαλάσουμε, είναι αμαρτία. Πρόοδος είναι η ακρίβεια. <Συ> <προοδος> <Συ> είναι <Συ> η <Συ> εργασμή, <Συ> αυτό, αυτά τα market pass, αυτό. Είμαι κουπόνια. Πρόοδο είναι η Άννα Μακοπούλου που πήρε τα mail από το Υπουργείο Στο Συμφανή ο Δοντιάτρου. είναι τώρα, το πρέντατο. είναι δεν είσαι ο καν. Πόσο μάλλον επιφανεί. Δεν είμαι, όχι. όχι. πρόοδο είναι η συγκάλυψη στα τέμπη. Αυτά, αυτά, αυτά όλα είναι, είναι. Αυτά δεν θέλουμε να τα ρισκάρουμε, να τα χάσουμε, να πάμε όχι. σε πειράματα. Όχι. Συμφωνώ εγώ με τον. Όχι, όχι, όχι, όχι. εγώ. Τα λέει καλά. Τα λέει πολύ σωστά είναι και λίγο κοιμισμένα, αλλά δεν πειράζει. Του το δείχνει τώρα κι αυτό. Πόσο TikTok. Κουράστηκε. <laughs> Είχε προχθέ τικτόκ για τα τι ήταν, δεν θυμάμαι ένα θέμα κάπου. <laughs> Ε, για την επιστολική ψήφο. Τα έχει παρατήσει Παλήθηκε. λίγο με το TikTok γιατί είδε ότι ο Κασελάκης το κάνει πολύ καλά. Ναι. Και σου λέει τώρα επισκέφτονται τα επιτελεία. πώς να τον λουστράρουμε λίγο, να τον ξαναβγάλουμε έξω. Ενώ μέχρι τώρα προηγείται στα TikTok. Ναι. Με το που ήρθε ο Κασελάκη. Είναι με... πολύ καλά του Κασελάκη όλα αυτά. Το έχει δηλαδή, για αυτά είναι ο Κασελάκης Πάντω χειρεύει θέση <laughs> Είναι, η... είναι η... ένα η... TikToker. Η, η θέση τη μελέτη χειρεύει. Ενώ αν θέλει να κάνει κάτι άλλο, μπορεί πάει το πρωινό να κάνει το... τη μελέτη να παρουσιάζει. αντικατάστατη. Η Συνέντευξη με Κασιδιάρη ή Το πιο άλλο θα το κάνει καλά. Όχι, όχι, όχι. Αυτό η αλήθεια είναι. Και πάμε Κασιδιάρη, πάμε στον κύριο Φλόρο, τον κύριο βουλευτή, τον εθνοπατέρα. Κύριο κιόλα. Πώ λέει ο Τσίπρα, κύριο Κασιδιάρη. Ο, ο... ο, ο, ο Φλόρο, λοιπόν, που πλάκωσε τον βουλευτή τη ελληνική λύση, ναι, προχτέ. Μα Έλληνα να η Έλληνα. Ακροδεξιό να γνωθοκοπάει Έλληνα να γνωθοπαγαλειστεί. Έδωσε μια εκδοχή γιατί το έκανε αυτό. Τι συνέβη, γιατί αντιδράσατε έτσι. Κατά την ομιλία ε, του κυρίου Υχήτα, πετάξει και ο κύριο Γραμμένος, μου είπε βούλο στο σκουπίδι. Γυρνάω του, απαντάω, του λέω να πάει να Μου λέει θα Του λέω τι είπε, σηκώνεται και παιδιά εκείνη τη στιγμή και ξαναγυρνάει και με και με χειρονομίες για κυροπέδες. Μου λέει θα Θα σε πάνε με τα βραχιολάκια μου κάνει μέσα. Και έτρεξα εκείνη τη στιγμή, βγήκα προ την είσοδο τη αίθουσα του κοινοβουλίου. Ήταν και ο αστυνομικό μπροστά. Ο κύριο Γραμμένο ήταν μπροστά, του λέω ξαναπέσμου, του λέω αυτά που μου είπε από κοντά και όχι να τρέχει, του λέω. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή για τον κύριο Γραμμένο, του λέει το αστυνομικό, ορίστε, λέει, τι, το, το βλέπετε, λέει τι συμπεριφορά είναι αυτή. Με σπρώχνει για να μπει στην αίθουσα, γιατί τον απόδεισα και εγώ και τον έδειξα κάτω. Του δώσατε μπουνιά. Όχι καμία μπουνιά. Μόνο ένα σπρώξιμο. Σαν κεφάλαιο κλείδω μεταν. Τον έπιασα το σακάκι ουσιαστικά για τον έριξα Δεν είναι αυτή η συμπεριφορά για βουλευτή. Νομίζω το καταλαβαίνετε. ήσασταν μάλλον εκτό εαυτού. Ήμουν εκτό αυτού μου έβρισκα όμω τη μητέρα. <σο> δεν έχει μάνε και αδερφέ. Δεν βρίζουμε μάνε και αδερφέ. Το έχουμε επιτέλειω. Στη βουλή μέσα. Όχι, μάνε και αδερφέ. Όλα τα ίδια. Όσα θέλει. Ε, να, να, ορίστε ο Φλόρο. Εννοείται το σκουπίδι δεν τον πήραξε. Όχι. Τη μάνα ρε. Η μάνα μου είναι Έλληνα. Καθαρό Έλληνα. Και βγήκε έξω, του ζήτησε το λόγο και Τα λοιπά και τα τα Ο τα ξέρετε τα ο άλλος έχει, κάτω είναι ότι έχει κάταγμα. <laughs> η μύτη μισή δεν υπάρχει. Ξέρω, θα είναι σαν Καλό κλείδο, με λέει από το σακάκι. Ναι. Δεν ε, κάτω. Αυτοί έτσι έχουν μάθει να λύνουν τι διαφορέ Και αυτό είναι ο ε, Επειδή εδώ, να είναι βουλή και να φοράμε σακάκια. Σιγά. Τι να κάνουμε, θα μπορούσε να φοράει στενά σόβρακα και να παίζει γύρω του κάτ. Μα Κανονικά, απλά έτυχε τώρα να μπει σε ένα σε συνθήκη. Έτσι λύνουν τι διαφορέ του. Με ξύλο έτσι καταλαβαίνουν. Μπουνιέ, κλωτσέ. Τέλο. Αυτό. Του εκ, εκλέγει ο κόσμο. Το ξέρει πολύ καλά. Ήδη. Ο κόσμο που, που ψηφίζει ξέρει πολύ καλά τι ψηφίζει. Βρίσκει έναν ίδιον. Ε, πάνω και κάτω. Ποιος ποιο είναι. Πάρε. Από, από όλε τι επιλογέ έχω στο ίδιο. Ποιο ξέρει να διαλέξω. Ναι. Ποιο κλαμπ. Α, εδώ αφού πάμε <laughs> συχνά. Βάλε <laughs> <laughs> αυτόν. Δικό μα παιδί. Το βλέπω. Να πούμε μέσα πολλέ φορέ. Και με γραβάτα μετά. Ο κύριο Τστίγκα, που είναι ο πρόεδρο των. Πολλοί κύριοι, Ο κύριο Τστίγκα, λοιπόν. Όχι, το... δεν είναι αχειράνθρωπο του δεν ο, Το λέει συνέχεια. Ε, μάλλον να το πούμε αλλιώ. Τα κόμματα, το, το, το, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, κάναν κάποια υπομνήματα για του Σπαρτιάτε. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται κτλ, κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι μεγάλο κόμμα, δεν έκανε αυτό το υπόμνημα. Ούτε είχε κάνει και την προηγούμενη φορά ναι. κατά των Σπαρτιάτων. Και μάλιστα βγαίνει ένα βουλευτή. Τον ευχαριστηθεί ο Στίγκα. Άλλη συμφορά. τον άλλο. Ποια συμφορά από, βλέπετε, όλες. από του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μαζεύονται οι συμφορές Βγαίνει ένα ο κύριο Σαββλουνίτη προχθές και λέει Θα το καταθέσουμε. Εν η ημερομηνία έχει λήξει πριν πέντε μέρε. Εντάξει τώρα. Και είπε χθε θα το καταθέσουμε. Ναι, δεν είχαμε να κάνουμε. Θα Ό,τι να Όχι, αλλά μπορεί να βγουν. Και του παπά δεν είχαμε, αλλά βγήκανε. Μετά που ήταν αυτό <χω> με κάτι παιδάκι που τα βάζανε να χαιρετάνε ένα ζεστή. Όχι, ο Στίνκα είναι η σοβαρή χρυσή αυγή. Α, Είχεστε αυτό που θέλω να πω. νόμιζα, ο Άδωνη ήταν αυτή. και ο Άδωνη. Αλλά είναι σε άλλο κόμμα. Και ο Βελόπουλο. που όποτε χρειάζονται, βάζουν πλάτη. Πια έχουμε διακοπέ. Διακοματικές... Ο Βελόπουλο και ο Σοβαρή δεν χρειάζονται. Ο, ο, ο Στίνκα λοιπόν. Το, το, το, και... η, και... η σοβαρή κυρία είναι ο Βελόπουλο. Η σοβαρή Και επειδή. <laughs> το σοβαρό τελοπών. Επειδή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε αυτό το υπόμνημα, ενώ το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία το κατέθεσαν, είχε να πει καλά λόγια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώ η αριστερά με του αγώνε και τα λοιπά, ε, έχει ξεχάσει <laughs> προφανώ τι σημαίνει δημοκρατία. <laughs> Ακούστε, τουλάχιστον, ωραία, τουλάχιστον ωραία. ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω και αυτό, γιατί εγώ δεν φοβάμαι, έχει αξιοπρέπεια με τον κύριο Κασελάκη που δεν κατέθεσαν υπόμνημα. Έχει αξιοπρέπεια με τον κύριο Κασελάκη που δεν κατέδεσαν υπόμνημα. Είναι, έχει, έχει αξιοπρέπεια και είναι καλό. Πολύ καλό το λες. Καλό. Λέει εδώ ο δεν κατέδεσαν υπόμνημα η βάρος του. Πού να του εξηγείς τι γίνεται εκεί μέσα τώρα. <laughs> το έχει πει ένα ένας στον άλλο. Να μην ξεχάσουμε. Κάντω εσύ μωρέ, δεν προλαβαίνω. Δεν Έχεις δει κάτι χαρτάκι χαρτάκια που στα post-it. Να ναι, μην ξεχάσουμε κάποια Το βάλανε στο ψυγείο, ξεκόλυσε το πόστερ. Κουνιόταν ένα γραφείο, ξεκόλυσαν από εκεί ένα, έβαλε κάτω από το γραφείο να μην κουνιέται. Α. Έτσι έγινε και θαύτηκε εκεί για πάντα. Δεν είχε φίνα, α πούμε. Όχι, δηλαδή... πού να βρει φίνα, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τιν σφίνα για να υπάρχει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κόβει, πού να κόβει ένα κάτι, ξέρω εγώ. Πώ να κόβει ξυλαράκι στον 8ο όροφο, στον 7ο, στην Όχι. Τι είναι το ξυλαράκι για να κόψει τη δουλειά σου. Κάποια σφίνα κόβι. παντού βρίσκεται. Ο άλλο μπορεί να έχει σφίνα εδώ μέσα που είναι γραφείο. Άλλοι έχουν σφίνα στο Σόβρακο μέσα, άλλοι έχουν Ενώ σφίνες, τζάντα, σφίνες σφίνα. Ενώ σφίνε υπάρχουν πολλέ. Τη συγκεκριμένη που θέλουμε για αυτή τη δουλειά. <laughs> έχει, να μην μπαλατζάρει το γραφείο, θέλουμε. <laughs> Δεν μα νοιάζει έχει να πάρουμε τέτοια... το γνήσιο προϊόν. <laughs> Ο Βελόπουλο, λοιπόν, να μην σήμερα είναι όλο χριστιανό, ταξιμπανιστικό. Τσακαστά. Η... η ψέκα τη πέμπτης Το λέγαμε. περίπου 20% των. Γιατί κάπου εκεί θα κινηθούν με βάση τα. Των ψηφοφόρων 20%. Το... Του σώματος, του εκλογικού. Τη εκλογική δύναμη των Ευρωεκλογών. Κάπου εκεί το κόβω, μπορεί και παραπάνω. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και 50% αυτό, να κυβερνήσουν ναι, ναι, ναι, όλοι αυτοί. Ναι, ναι καλά. Εγώ στο νοχωριέ μου έχουν μείνει πίσω τα θέματα ταυτότητα, τα νομοσία, δηλαδή που έχουν ηρεμήσει αυτά τα κινήματα και πολύ με στεναχωρεί. Θα συνέλθουν, μην φοβάστε. Αχα, είμαστε στο κόμμα. Γιατί εμείς concept... βγάζουμε ταυτότητε, κανονικά. Αυτό ναι, με, τσιπάκια. Ναι, ναι, ναι. με τσιπάκια. Στο κόνσεπτ, πατρίστη και οικογένεια, εκεί είμαστε τώρα. Ο Βελόπουλο βγήκε και προειδοποίησε από τη Βουλή να μην μπάνουν οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία στην Εκκλησία. Καλό θα είναι τι Άγιες μέρε του Πάσχα όσοι από σας ψηφίσατε εκείνον τον αντιχριστιανικό νόμο του γάμου ομοφιλοφίλων. Που τον υπερψηφίσατε, όσοι τον υπερψηφίσατε, να μην πάτε στι Άγιες μέρε του Πάσχα στην Εκκλησία για ψηφοθυρικού λόγου. Διότι πολύ απλά, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να ψηφίσει ένα νόμο αντιχριστιανικό και να πηγαίνει στον οίκο του Θεού χωρί να μετανοήσεις. Αν θέλετε να διχάσετε και το Άγιο Πάσχα του χριστιανού Ορθόδοξου, διχάστε του. Μια ζωή του διχάσετε. Αυτό σα λέω. Σταματήστε. Σταματήστε. Δίνετε λαβή σε ακραίου κύκλου να συμπεριφέρονται έτσι. Είναι ακραίοι κύκλοι που δίνει λαβή. Επίση, όταν λέμε Μην του διχάζετε, ο ίδιο διχάζει τώρα για να τσιμπήσει ψήφου. Ο ίδιο το κάνει. Αυτοί οι ταβάδε τη Εκκλησία, α πούμε, θα βάλουν και είσοδο σε λίγο. Δηλαδή, μια υπαπάδε που δεν αφήνουν ναι. να μπει όποιο θέλει μέσα μια. Ναι, ναι. Είναι πολύ Έχει παραπέσει κατάνηξη τώρα και λέω. δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάνηξη. Γι' αυτό σου λέω: Είναι μια βδομάδα πριν το θείο δράμα. Και έχουμε τέτοια. Τσακώνονται, σφάζονται, ποιο είναι πιο χριστιανό, ποιο θα βάλει τη μεγαλύτερη απαγόρευση και ποιο θα πλακώσει τον άλλο στο ξύλο. Εντάξει, αυτό είναι. Α πούμε, η κυρία και που ο υπέφερε. Ότι τι. τι. Ε, θέλω να πω, και εμεί δοκιμαζόμαστε Δύσκολη συνθήκη και τότε. Αναπαράσταση κάνουμε. Και τι, τι θα σταυρώνω του βουλευτέ, να σταυρώσουν. <σταλείως> δεν κατάλαβα. Άμα να στα... χρειαστεί, ναι, η πίστη τη λέ, τι λέει, τι μα έχει διδάξει τόσα <σταλείως> χρόνια. Περίπου. Αγάπη μα έχει διδάξει. Εντάξει, η αγάπη Δεν λέω, αλλά η αγάπη έχει και αίμα για να φτάσουμε στην αγάπη. Περισσότερο μίσο από αυτό όλων αυτών. Δεν υπάρχει. Άμα δεν τον σταυρώνανε, θα είχαμε σήμερα να λέμε. Όχι. Όχι. Άρα. Ό, πολύ καλό γιατί έχει αργίε. Και αυτό. Αυτό το παλικάρι yeah, εκεί και που γεννήθηκε και που σταυρώθηκε μα δίνει δύο ωραία δεκαπενθήμερα. Ναι, εντάξει, δεν θέλω είναι να σε πάρα τώρα ασέβει. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ασέβεια αυτό. Ε, είναι ασέβεια το, εντάξει. Τώρα δεν... υποτιμά όλα αυτά. Δεν μπορεί δε να Όχι, κανεί δεν μπορεί να <laughs> είναι ασέβεια. Σωστό και αυτό. Δεν είναι καθόλου ναι, ασέβεια. Ναι. Είναι μια χαρά έτσι όπω πρέπει. Ε τώρα λέτε το παλικάρι, τι είναι αυτό. Ο Ισούδο. Είναι δόκιμο όρο. Ναι, δεν. Ε, ιστορικά, εγώ, επειδή είναι τη επιστήμη. Σε ακούσουν οι ακροτέ του Βελόπουλου, παίρνουν να κλαίνουν πάλι. Οκ. <laughs> <Okay>. Αγάπη μου! <laughs> τι είπατε! Δε... <συσμίλαι> για αυτό που σου γράφει τι επιστολέ! Όχι, δεν έκλαψε Έτσι. γι' αυτό. Α. Έκλαψε γι άλλους λόγους. Να. Νατσιός, λοιπόν, Νατσιός... για άλλου λόγου. Ο Νατσιό, λοιπόν. Οι ακροτέ του κλαίνουν για διάφορου λόγου. Δεν λένε μόνο. Επειδή είναι και είναι πατέρα του. Για τον ίδιο κλαίνουν. Κυρίω για τον ίδιο Ο Νατσιό, λοιπόν, λέει αυτό που περίπου λε εσύ: Ότι δεν ξέρουμε πώ θα αντιδράσουν και τι φαντασία θα έχουν ή πιστοί από κάτω. Ήταν περιγραφική, ήταν μια κοινωνική περιγραφή. Ο κύριο Παπαδόπουλος είπε ότι επειδή έρχονται και οι γιορτέ του Πάσχα και ξέρουμε ότι σε αυτές τι χρονιάρες μέρες όπως λέγονται θα προσέρχονται στις εκκλησίες και ο κόσμος τώρα εμείς δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε, είναι οι πολίτες και οι ιερείς όπως όλοι μας το ίδιο δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται, θα βλέπουν τους βουλευτέ οι οποίοι ψήφισαν ναι και δεν θα ξέρουμε πώς θα σκέφτονται, αυτό λέει. Αφή, αφήνουνε, υποθάλπνουν εδώ τώρα εγκλήματα όλοι αυτοί Και παίζουνε με, με τη βία καταδικάζοντά την Αλλά δεν λένε ότι εμείς οι χριστιανοί ε, Δεχόμαστε Η εκκλησία μας δέχεται Ακόμη και τον αμαρτωλό και τον πολεμιό τη. Τίποτα από αυτά δεν λένε Δεν ξέρουμε πως θα αντιδράσουν Μην πάτε στην εκκλησία Πρέπει να ξηρήσουμε τον παπά που δέχτηκε τη βουλευτήνα. Ε, η άλλη δικιά μα βγήκε λίγο εκτός ορίων, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Αγάπη λόγια όλα σε γενικέ γραμμέ. Όλα αγάπη λόγια. Αγάπη λόγια, εντάξει. Όλα αγάπη λόγια. Ενωτικά και, για τον πλησί. Και βγήκε ναι, πριν ναι. ο Βελόπουλο. Ακούσαμε τον Βελόπουλο πριν που είπε να μην πάνε αυτοί οι βουλευτέ που ψήφισαν το νομοσχέδιο για του γκέι στην εκκλησία. Ο ίδιο που πουλάγε επιστολέ του Χριστού ναι, μπαίνει του στην εκκλησία. είναι αυτό πράξη αντιχριστιανική. Ναι. Πούλαγε, λέε, Αν κάποια πράξη είναι αντιχριστιανική, είναι ότι. Του Χριστού, Χριστού μα, όπω έλεγε. Εσύ. Ποιο. Εσύ. Εγώ. Ναι. Μα δεν έγραψε καμία επιστολή. Δια... Δια... Τι δεν ξέρει. Και πούλαγε, Ό, το ξέρω. Έχει βίντεο. Ναι. Και πούλαγε ο άλλο τι επιστολέ του ίσου. Για να διαδώσει Προσβάλλει. Πιανού είναι η Σε ποια γλώσσα τσέρευε. Αραμαϊκά. Σίγουρα. Yeah, πού σίγουρα. Αυτά Όχι, αυτά μίλαγε. Όχι, όμω τα έγραψε και ελληνικά, ειδικά για το εveloppe, να τα πιάσει. Ό, Όχι, τα στο, ξέρω, στο Google, στο Google, στο Google Translate. Ναι, μήπως. Και τι πουλάγε μεταφρασμένε. Και μόνο στο εveloppe. Έπρεπε να είχαμε αγοράσει αυτό το βιβλίο, λοιπόν. Να χαζομάρα, είσαι. δεν είχαμε τα papers. Ναι, ναι να, να θα, θα το είχαμε τώρα εδώ και θα διαβάζαμε. Ναι. Τέλο πάντων. λάθη. Δεν το δεν ποτέ. Είναι η αλήθεια, δεν ξέρω και δεν ξαναβγαίνουν όλοι αυτοί. Είμαστε και γύφτη λίγο. δεν, ενώ, δεν το σκεφτήκαμε ένα. Α το πούμε. το ζητάγαμε χορηγία στο κάτω-κάτω. Είχαμε πάρει το βιβλίο του Χιτήρη με το CD με τα πείματα. Ναι, ναι, αλλά μέχρι εκεί φτάσαμε. Ναι. Ε, το είχαμε για να παίζουμε τα πείματα. Ναι. Αυτό το είχαμε πάρει. Δεν το πάρει. πήγαμε παραπέρα. Δεν έχουμε πάρει ένα πατακό με αφιέρωση άδωνη ενώ... Ναι, ναι. Την τέτοια χαζά. Α κάνουμε την αυτοκριτική μα. Την κάναμε. Δηλαδή, αυτό Ωραίτε, ήταν. Ένα λεπτό και πολύ Συνεχίζουμε με Βελόπουλο. Λέω λοιπόν, από στιγμή που εγώ είμαι εναντίον του δόγματος μιας εκκλησίας, του Ισλάμ π.χ., δεν θα πήγαινε από σε ένα τζαμί στο Ραμαζάνι. Δεν είναι Αυτό, απόλυτο, είπα. Όμως, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Και για, για μένα, αλλά εγώ έκανα παρένεση. Πισόλετε. Και επιμένω στην παρένεση. Πισόλετε. Επιμένω στην παρένεση, επιμένω στην παρένεση για να μην διχάσουμε πάλι τους Έλληνες σα λέω. Είναι θα διχαστεί ο κόσμο. Παρένεση, έκκληση, παράκληση Σένα... να μην πάνε τώρα τι Άγιε Μέρε του για να μην εκτεθεί η χώρα και η πολιτική. Ακούς προ το λανσάρι ναι, ναι. Πρώτον να μην εκτεθεί η χώρα η πολιτική και η ορθοδοξία ώστε να μην πάνε εκεί αυτοί ή να πάνε μόνο οι δικοί μου βουλευτές να δουν ο κόσμος μόνο τους δικούς μου ότι εγώ έχω σχέση με την εκκλησία αλλά να ψηφίσουν εμένα ε, Θα πει κανείς ότι καπηλεύεται τώρα και εμπορεύεται την πίστη πούμε, Χοντρά την. Άντε. Χοντρά το κάνει Και δεύτερον κάνει μια παρομοίωση στην αρχή Και λέει, αν εγώ σε τζαμί, αν δεν είμαι μουσουλμάνο, δεν μπαίνω σε τζαμί. Μα δεν είναι χριστιανή ορθόδοξη είναι αυτή η Δηλαδή, όποιο ψήφισε <laughs> το. ή όποιο είναι γκέι. Πάει να πει ότι είναι. μάλιστα. Όχι, και οι βουλευτέ είναι Νέα Δημοκρατία. Οι βουλευτέ τη Σε πλησία σήμερα το... βραδιάζονται, δεν είναι κάτι άλλο. Ψήφισαν κάποιοι από αυτού, πολλοί, το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο και έγινε νόμο. Χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι παρομοίε που κάνει. Λέει, αν είμαι εγώ άνθρωπο. Καλά, τώρα, ο Συμάντρα, μιλάμε για τον το Βελόπλο. Το λογικό άλμα είναι η αρχή τη σκέψη. Άλλωστε, επικοντό είναι εδώ. Ναι, ναι. Και ε, ναι. παγκόσμιο ρεκόρ. Όμω. Δεν είναι... Ξέρω αν είναι χειρότερο ο Βελόπουλο ή αυτοί που ψηφίζουν το Βελόπλο. Θεωρώ ότι αυτοί που ψηφίζουν το Βελόπλο. Ο Βελόπλο ένα έμπορα είναι, ένα έμπορα ήταν πάντα, πάντα. Που το χάιδευαν τα κανάλια για να τον μάθουμε. Ε, για να υπάρχει και. Πάντα υπήρχε τράσινη τηλεόραση. Υπάρχει και τώρα. Απλά δεν ψηφίζαμε τη Μιχαλονάκου. <σίλω> δεν ψηφίσαμε τον Λεων Τζακάρντε. Ναι, τον Εθνικό Σταρ, τον Μίστερ Μπούρχια δεν τα ψηφίζαμε, τώρα τα βάζουμε στη Βουλή. Που θα βγαίνουν. Και θα ήταν και πιο σοβαρή από Ψήφυσαμε το γεγονό. Ψηφίσαμε λεβέντι όμω. Δεν δέν δέν δέν το ίδιο. Τραστιβίδα με λεβέντι. Σωστό. Δεν δί... δί... δί... το ίδιο. Πάσε τώρα, έχω δε με το λεβέντι, υπάρχει θέμα μεγάλο. Τι θέμα. Εντάξει, τα κανάλια το έχουν. Κατεβαίνει εκλογέ, το ξέρει. Ευρωεκλογέ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Α, δεν το Εγκρίθηκε και. Μόλι σε τα... ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Τι να ψηφίσω Α, Τώρα ξέρει. <laughs> Οπότε... Τώρα ξέρει και υπάρχει θέμα. Έχουν κυκλοφορήσει και χαρτάκια που λένε να αποκλείουν το Βασίλειο Λεβέντι από τα ΜΜΕ. Υπάρχουν τρικάκια παντού. Ε, όχι τρομοκρατικά. Θα βρει βουλευτέ. Αυτά τα, τα ειρηνικά που είναι στου Πανεπιστημίου. Πριν πάμε στο Λεβέντη να μείνουμε λίγο στο Βελόπλο γιατί είναι ευφύ και είναι και λογικό. Είπατε Είμας. μόλις κύριε Πρόεδρε, γιατί σας προσέχω πολύ τι λέτε, ότι όσοι είναι εναντίον του δόγματος, δεν έχουν λόγο να πάνε στην εκκλησία. Είναι είπα και σαν το να Ισλάμ θεωρείτε υπά, βέβαιο. μισό λεπτά, είπα, είπα το εξής. Ναι. Επειδή είμαι ευφυής άνθρωπος, Μπράβο. είμαι λογικός άνθρωπος, δέδιο. ξέρω τι λέω. Μπράβο. Ωραία, Είπα ότι αν εγώ ψήφιζα ένα νόμο εναντίον του Ισλάμ Δεν θα πήγαινα στο Ραμαζάνι στο τζαμί μέσα Ωραία γιατί ο νόμος όποιο ψήφισε αυτό το νόμο δεν είναι χριστιανός Εναντίον του δόγματος είναι Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι, λέει το δόγμα δηλαδή, Δεν πιστεύει δεν, στην Δεν ξέρω τι πιστεύει εγκλησία. είναι εναντίον του δόγματος Στην ουσία του δόγματος στο, άπιστος, κέντρο, στο κέντρο του πυρήνα Δεν ξέρω τι είναι δεν αποδεικνύει ότι είναι χριστιανός όμως. Oh, δεν είναι χριστιανοί. Έβγαλε εδώ. Παιδιά, το, χριστιανόμετρο, το χριστιανόμετρο να το βγάλουμε, να μετρήσουμε ποιο την έχει πιο μεγάλη χριστιανοσύνη του, ναι, να τελείως. ξέρουμε ποιοι και πώ. Και μέσα. να υπάρχει και κάτι, ένα περιβραχιόνι, ένα, κάτι, να ξέρουμε ένα ποιος... να εδώ Ένα αστέρι, α, το οποίο αστέρι να είναι Ρε παιδί μου, σαν το trip advisor. Κάποιο να είναι μισό. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο όσο χριστιανό. Κάποιο είναι full χριστιανό. Καλό χριστιανό. Δεν βάζουμε πέντε αστέρια στα καλά μαγαζιά. Σωστό, στο Ο καλό Χριστιανό, 5. 5. Ο άλλο πέντε 1, 1, μισό. Τα κριτικέ. Ποιο έχει καλύτερε κριτικέ, ένα Χριστιανό. Τον είδα στην εκκλησία προηγουμένω, έκανε τρει ολόκληρου σταυρού. Όχι <χω> <Οι τους γρήγους, χω> του Γρήγορου του Μαντολίνου, α πούμε. Και από πάνω, κάτω. Κατάλαβε. Τα ακούει όλα αυτά ο Άδωνη. Να, δεν ήθελε πολύ. καλά τώρα δεν πήγαμε και μακριά. Με νατσιό, με Βελόπουλο και βγαίνει και λέει πρέπει να Ο γιατί έχει Το πολιτικό ζήτημα είναι. Ότι ο κύριος Βελόπουλο στην πραγματικότητα με αυτή του τη χθεσινή ομιλία προτρέπει τους οπαδούς του στο να κάνουν επισόδια κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας στους ιερούς ναούς κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι επίσης φόδο αντιχριστιανικό. Δεν είναι και μεγάλη αμαρτία. Κάνουν κάποια πράγματα να εξομολογηθεί εφόσο μιλάμε χριστιανικά και να ζητήσει συγχώρεση. Τα βγαίτα ροβελόπουλου θα του πει: Εσύ ψήφισε το γάμο για του γκέι, άρα εσύ πρέπει να πα να εξομολογηθεί και εσύ σε πιο αμαρτωλό από μένα. Αμάρτησε μαζί μου και έλα, έλα, έλα. έλα. <laughs> θα, εκεί θα καταλήξουμε. Ζευγαρά. Ζευγαρά. Οπότε. Έτσι, η αισθητική εκεί είναι, δεν είναι μακριά. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν το ζούμε μια εβδομάδα πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Πολύ κα, καλά, πολύ, πολύ κατάνιξη, παρα, παρακατάνιξη που λέμε. Αυτό ακριβώ. Πολύ και... το θέμα. Χριστιανοί είναι όλοι αυτοί. <laughs> ναι, ναι, ναι. Και που θα ναι, πάρουν μέρο τώρα και θα κράζουν βουλευτέ του επιταφείου. Θα έχουμε και τέτοια. Θα και κερκίδα και θα κάνουνε διάφορα, δεν ξέρω να πετάνε κανένα κερί, οτιδήποτε είναι όλοι οι χριστιανοί που νηστεύουν και θα κοινωνήσουν. Γιατί μόνο στα γήπετα, το πήραμε τον Τίμιο στα ενώ θα γίνει όλο το πακέτο. Μακριά είναι οι ίδιοι στα γήπεδα και έρχονται στο Παναγίες. Ναι, το ξέρω. Προτείνω να βάλουμε διαφημίσει, Κύρκο. Δε να μην βάλουμε τα ογκασελάκια που έχουμε. Αν είναι και αυτέ έτσι κι αλλιώ, αφού είμαστε σε κλίματι χριστιανικό. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το πρώτο πακέτο. Είναι η ελληνοφρένεια τη Πέμπτη, το έχετε καταλάβει. Και συνεχίζουμε σε λίγο. Ε, ε, εδώ, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ελληνοφρένεια. Λοιπόν, λοιπόν τη Πέμπτη, τη γνωστή Πέμπτη. Ναι, κάτσε να βρω. Τη τελευταία Πέμπτη. Έχω χαρτιά. Πριν το Πάσχα. Έχω χαρτιά. Ο Λίπω Λοιπόν, ε, την για μεθαύριο... το Πάσχα. Και αρχηtdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd και Το ξέρω, <laughs> αλλά. Οκ. <laughs> okay. Και δεν φάγαγε το φαγητό για να μου μην το κοσυρβοκούρτ, το φάγα για μια ώρα ανάγκη. <laughs> το έχω στο μούσιο, σου 50 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Να. Κλείνει 50 χρόνια το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Ποια ημερομηνία. ή δεν ξέρουμε. Τι, Τι εννοεί. Έχει σημασία. Ε, ε, υπάρχει γενέθλια μέρα. Ε, φαντάζομαι θα υπάρχει. Εγώ δεν την ξέρω. Α, φαντάζομαι α. θα υπάρχει πότε έγινε. Και γίνονται εκδηλώσει από τώρα μέχρι το φεστιβάλ τη ΚΝΕ που θα γίνει τον. Σεπτέμβριο και θα είναι τετραήμερο φέτος, δεν θα είναι τρίμερο για να χωρέσετε όλοι και οι καλλιτέχνε να γιορταστεί όπως πρέπει και τα λοιπά και τα λοιπά και ο κόσμος, δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ασφυκτικό. Εκεί να δισκόμια. Πια σκόνεί Αφρικανική που λέγαμε προχθέτω. Κουμιστική χειρότερη. Αυτή μείνει πάνω δεν φεύγει όσο πληγνεί και αν το πάσει. Με τίποτα. Και με η μάνικα να ρίχνει δεν φεύγει με τίποτα. Τίποτα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό κάνουν από την γνέη την εξή πρωτοβουλία. Έχω χωρίς, στη μάνικα. Ναι, που είναι και το έχω συχνή που πάνικα. Τοντέλα, <laughs> <ναι>. κάνουμε <laughs> την εξή πρωτοβουλία <laughs> στι διάφορε γειτονίε που έχει γίνει το φεστιβάλ, σε αυτά τα 50 χρόνια έχει γίνει σε διάφορε περιοχέ. Πεγάλε, περιστέρι, και σαργιά μου πολιτήσια τώρα που είναι Σε αυτές λοιπόν τις γειτονιές κάνει ε, έναν εορτασμό να το πούμε. Ο πρώτος λοιπόν πρώτος σταθμός αυτού του εορτασμού Είναι και Σαργιανή μεθαύριο 28 Απρίλη mm. ωραία. Ε, ε, Στο σκοπευτήριο, σκοπευτήριο μέσα στο χώρο εκεί τον ελεύθερων Δίπλα νομίζω δίπλα Συμπληρώνονται και φέτος 80 χρόνια από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την πρωτομαγιά του 44 Οπότε όλο έρχεται και κάθεται πολύ ωραία Στι 8 θα μιλήσει ο Θοδωρή Χιόνη, μέλο του πολιτικού γραφείου του ΚΚΟΕΜ και γραμματέα κομματική οργάνωση Αττικής. Μετά, μεγάλη συναυλία αφιέρωμα του Χρήστου Λεοντή με τίτλο Τώρα είναι δικό αυτό ο δρόμο, εμπνευσμένο από το έργο του Ρίτσου, καπνισμένο τσουκάλι που έχει μελοποιήσει πολύ ωραία και μοναδικά ο Χρήστος Λεοντή. Στο πρώτο μέρο θα παρουσιαστεί καταχνιά, εμβληματικό έργο, στοίχη βήρβου. Και μου είσαι και η Λεωτή Καζατζή τη Μαρινέλα. Θα σου πω, θα τα πω ένα-ένα. Yeah. δεν είναι ένα, μια συναυλία που νιτάδε, δεν είναι τσιολιά, δεν είναι τσολιά μπαντ που τελειώνουμε αμέσω. Εδώ έχει, έχει κόσμο, κοίτα. Μια, ah. μια σελίδα δελτίο τύπου. Μια σελίδα δεν την γέννηση, τέλο πάντων. Του Αν ακούει κάποιος, yeah. αστεί, <laughs> <laughs> Δεν ξέρω αν είναι τόσο σημαντικό, αν ήταν το Λοιπόν. Άρα, αργία και για το φεστιβάλ τη Κνέα. Ναι, ε, στον, ναι. Ε, Δεν έχουν δείτε. Όταν κάνει, έρθουμε τα κομμόνια, στα πράγματα, Κάτι χρήσιμο δεν έχουν δεν κάνει. Δεν στα... Είδε με τα χριστιανικά όμω που γλιτώσαμε. Αδειες. Με Είμα... τα κομμουνιστικά δεν γλιτώσαμε. Εγώ γι' αυτό είμαι φαν. Όταν έρθουμε στα πράγματα, θα κάνουμε αργίε και το φεστιβάλ. Συνεχίζω. Στο, το πρώτο μέρο θα είναι καταχνιά. Στο δεύτερο μέρο θα παρουσιαστούν επιλογέ από τραγούδια του Λεοντί, από το καπνισμένο τσουκάλι, το αχαίρωτα, και τα κτλ. Ε, ε, ε, να θυμίσουμε ότι ο Λεωτή είχε 60 χρόνια παρουσία. Από την κασέντα κομμουνιστικά διάφορα που λέει, ξέρω εγώ, και επιλογέ. Ναι. 30 χρόνια επιτυχίε, ξέρω εγώ αυτό. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε 60 χρόνια. Ο Λεωτή είναι 60 χρόνια. Λοιπόν, ε, θα τραγουδήσουν με αλφαβητική σειρά Μίλτος Πασχαλίδης, Αγγελική Τουμπανάκη, Κώστας Τριενταφυλλλίδη, Ιωάννα Φόρτη. Θα κάνει και απαγγελία ο Χάρη Μαυρουδή, ο ηθοποιό, γιατί έχει και απαγγελία κατά Ο Μιράτ έκανε στο δίσκο την απαγγελία. Ε, από τις 5.30 το απόγευμα, την Κυριακή όλα αυτά, θα λειτουργούν στέκια φοιτητών, νέων εργαζομένων και έκθεση εφαιρεωμένων στην Περτομαγιά του 1944, καθώς και πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά όλων των ηλικιών. Έτσι και αλλιώ σε αυτό το χώρο υπάρχει και το μουσείο στην Κεσαριανή που είναι ωραίο να πάτε αν δεν έχετε πάει. Και βεβαίω να πάτε και στο χώρο, φαντάζομαι θα είναι ανοιχτός, Ναι, το θυσιαστήριο θα είναι ακριβώ δίπλα. Μπείτε ήρεμα, με ηρεμία, με ησυχία. Στο πρώτο μέρο θα δείτε ένα μνημείο και θα πάτε στο δεύτερο είναι που γινόντουσαν σημείο... οι εκτελέσει. Χωρί να μιλάτε. Φέρνει και από τη μάτρα, δηλαδή. και τη μάντρα. Άμα δεν είναι ανοιχτό, ανοιχτό θα είναι. Δεν yeah. υπάρχει περίπτωση να μιλάτε. Εντάξει, τώρα σε εκδηλώσει τέτοιε πάντα yeah, είναι ανοιχτό. Γιατί πάει και ο κόσμο θέλει να πάει να δει. Να πάτε και τελείω βουβί Εκεί πρέπει να είστε βουβή. Το αντίθετο από αυτό που έλεγε ο Καραμαλής για του συγγενεί των Ντεμπών, να πάτε και να σταθείτε λίγο εκεί, στα yeah. Κεπαρίσια, να σταθείτε και να κοιτάξετε απέναντι τα πολυβόλα τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι τελευταία φορά. Τον ουρανό και όλο αυτό. Κάντε μια προσωμείωση, να το πω. Και Όσοι να δείτε θέλετε, και του ιδεολογικού προγόνου αυτών που πουλάνε σήμερα την πίστη. Επειδή έρχεται και μεγάλη βδομάδα και θα μιλήσουμε για το Θείο Πάθο, το οποίο προφανώ είναι σεβαστό στου ανθρώπου που το πιστεύουν και ακουμπάνε πάνω σε αυτό. Αλλά υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων, σε αυτού ανήκω κι εγώ, που πιστεύουμε στον άνθρωπο, στα πάθη του ανθρώπου και στη λογική του ανθρώπου και πώ μπορεί ο άνθρωπο από τέρα που τον προορίζουν αυτά τα συστήματα εδώ, να τρώει ένα τον άλλον, και ούτε η θρησκεία μπορεί να το καθυποτάξει αυτό, να γίνει άνθρωπο κανονικό, με αξίε και να φτιάξει δίκαιη κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι που εκτελέστηκαν εκείνοι λοιπόν, αυτό προσπαθούσαν να κάνουν, του εκτέλεσαν γι' αυτόν τον λόγο. Και ήταν 200, ήταν πάρα πολύ, δεν ήταν ένα σχεδίο. Αυτά λοιπόν από την πρώτη εκδήλωση που κάνει το είναι την Κυριακή όλα αυτά 28 Απρίλη στο Σκοπευτήριο, το, τις 5 και μετά 5:30, 7:30 είναι η 8, 8 και μετά 8:30 είναι η συναυλία. Μάλιστα, ωραία. Ε, να πω και κάτι για την Ηλιούπολη. Πες γιατί έχετε και μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη τρίτη λοιπόν. Και μεγάλη τρίτη έρχεται, τη Κασιανής. Ναι, μεγάλη τρίτη, έχουμε την παράσταση της Πλατείας Α, δεν τέχνης. έχουμε τροπάριο. Δεν έχουμε τροπάριο. Mm -hmm. Έχουμε τροπάρια. Ah, Ένα δίσκο του Θάνου Μικρούτσι είναι το Τροπάρια για Φωνιάδε. Το γιατί συμπεριλαμβάνεται. Όχι. Ah. No, δεν, όχι, δεν, δεν έχουμε κάτι ah. από αυτό, αλλά το, το, το επειδή είπε τροπάριο, ah, okay. ό,τι έχει οσκληρώσει τη λέξη τροπάριο το κατέβασες ah, okay. Το κατέβασε, μάθω. Εύκολη λειτουργία. Ναι, ναι απλά <laughs> ναι, ναι. πράγματα. Ε, λοιπόν, εμεί εκεί έχουμε την παράσταση που την ετοιμάζουμε καιρό με τίτλο Σύγχρονε Παναγέ. Είναι μάνε που του έχουν σκοτώσει τα παιδιά. Ε, θα είναι αφηγήσει. Μονόλογοι που θα αφηγηθούν τέσσερι γυναίκε ιστοποιεί: η Έλλη Μερκούρη, η Μαρία Μπακέα, η Νικολέτα Σαρδάκη και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Η Γιούλη η τελευταία είναι η Θεία Σταματίνα από τι Σέρε. Αν έχετε δει το serial, <laughs> το το serial του Καπουτζήρι, είναι η Θεία Σταματίνα που έχει γίνει και viral κτλ. Μια πολύ ταλαντούχα, είναι και φίλη μα. Έχει και τη σκηνοθετική επιμέλεια και την επιμέλεια σκηνή γενικότερα. Θα παίξουν οι μουσικοί: Δημήτρη Βανολόπουλο, Μπουζούκι και τραγούδι, Σπύρο Πρατήλα πιάνο, Γιάννη Φακιανάκη Κιθάρα. Ο Δωρή Χορόζογκλου, η Θάραμπα τραγούδι και ο Τζόνι Μόα Κρουστά. Θα τραγουδήσουν μια Σπασία στρατηγού, γνωστή, δεν χρειάζεται πολλά να πούμε. Η Νικολέτα Σαριδάκη, είναι και λίγο πολύ τη η, η Σπασία. Η Νικολέτα Σαριδάκη, ο Φίλιππο Πασαλίδη και ο Αλέξανδρο Μητρόπουλο. Τα κείμενα των μανάδων είναι 14 μάνε, τα έχω γράψει εγώ. Να το. Μουσική Άσχασε. επιμέλεια ο Φίλιππο Πασαλίδη και όπω είπαμε επιμέλεια καινή η Γιούλη Τσαγκάρακη. Τα βίντεο είναι ο Ανδρέα Είναι με προσκλήσει. Οπότε έχουν μείνει λίγε ακόμη προσκλήσει. Μπορείτε να γράψετε στο Facebook γιατί ακόμη δεν έχουμε οργανωθεί, δεν έχουμε ένα χώρο που ζήταμε από το Δήμο Ευλούπολιζε να μα δώσει να έχουμε ένα τηλέφωνο ή κάποιε ώρε ανοιχτά εκεί, να μπορεί να μα βρει κάποιο κόσμο και να αναπτύξουμε και τι δραστηριότητε μα που είναι επικύλε και πολλέ. <φου> Οπότε στο mail τη πλατεία τέχνη, Αγγλικά πλατεία τέχνη, το χ. Αγγλικά όλα πλατεία ή το πλατείο που στο γραφείο. <Τεξ'> ναι, πλατεία τέχνη papag.gmail.com Εκεί κλείνεται πρόσκληση και θα την παραλάβετε για του μακρινού, λέω, από το, τη Μεγάλη Τρίτη στο Φουαγιαίκι του θεάτρου. Για του κοντινού, επειδή επικοινωνούμε όλοι, κτλ., κτλ ε, μπορούμε να βρεθούμε, μα ειδοποιείτε και ε, τα λέμε. Αυτά λοιπόν τη Μεγάλη Τρίτη θα έχει και τραγούδια ανάμεσα. Έχουμε και μάνα εκτελεσμένου στην Κυσαριανή, λοιπόν, επειδή ξημερώνει πρωτομαγιά Μεταξύ των ναι. μανάδων που περίπου φανταζόμαστε ποιος μπορεί να είναι Έχουμε βάλει και μία μάνα εκτελεσμένου στην ε, Κεσαριανή Ωραία. Στατα... Την πρωτομαγιά Φέληψα. του 1944 Τώρα αφού, αφού μπήκαμε και Κεσαριανή Να πάμε στον γκασελάκι και στην αριστερά Αφού είμαστε σε αυτό το mood Α ναι <laughs> Και, Νομίζω... και αυτός λουλούδια εκεί Όχι ακόμα. Α, δε Δεν είναι, που... Πήγε στη Μακρόνισο και τη ρήπανε. Ναι, Δεν υπάρχει θέμα. Θα νομίζω κάποια ο στιγμή. Ο σύλλογο να πάει να καταθέσει λουλούδια στην Κεσαριανή Με τον Αποστολάκη θα πάει με σκάφο. Στη... <laughs> με τζετσκί θα φτάσουν στην Κεσαριανή Πάνω στην Κεσαριανή, Είναι καλό στην Κεσσαριανή και στο κοπευτήριο. Στο θησιαστήριο μάλλον. Ότι ο... του συγκεντρώνει όλου. Δηλαδή μπορεί ο ένα να καταθέσει λουλούδια από τη μία, ο άλλο από την άλλη. Ναι. Δηλαδή αν πάει ο Άδο, πάει ο Βελόπλου και θα έχει να καταθέσει και αυτό άμα θέλει κάπου. Στα πολυβόλα. Στα στ Αυτό είπα, είπα πριν για του δηλωτικού προγόνου του. Οπότε θέλω να πω: συγκεντρώνει όλου του Έλληνε εκεί. Ε, με έναν τρόπο. τρόπο. Ακουμπάμε όλοι. Ακουμπάμε εκεί. όλοι στην ε, κάποιοι στην από εδώ πλευρά και κάποιοι με του. Στην από εκεί. Οι δοσύλλογοι, ταγματα τα ασφαλείται στα εγγόνια του, οι γη του και οι υπόλοιποι ε, ναι, ναι. στην άλλη πλευρά. Άγιο βοήθησε, ο, ο Πλεύρη να κρίζουν εκεί όταν θα πέσουν. Πάρα πολύ. Αυτοί κοιτάνε τα πολυβόλα. Ναι. Για την ορθοστασία που είχαν εκεί οι άνθρωποι στα πολυβόλα. Δηλαδή. Ε, δεν είναι Κατά τη ζέστη τώρα να εκτελεί. Δεν είναι λίγο τώρα, σε παρακαλώ. Μεγάλο πάντω. Ναι, έχει δει. Σίγουρα συγκεντρώνη. Κασέλξη λοιπόν. Κασελάκης, πάμε. Κασελάκης, λοιπόν, τον ρωτήσανε για την υγεία. Τα απογεβαιτερά χειρουργία τα καταργείτε με τι μία. Προφανώ. Προφανώ. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την υγεία να είναι ένα παρακλάδι του καπιταλισμού. Να είναι ένα παρακλάδι του καπιταλισμού. Κατάλαβε, τι θα φέρει. Ναι, δεν είπε. Α. Αλλά δεν θα γίνει υγεία παρακλάδι του καπιταλισμού. Με υπονοούμε να το φέρνει. Τι εννοείς Αυτό που φέρνει, το νέο. Τι είναι. Δεν μα είπε. Δεν θα έχουμε καπιταλισμό. Όχι, δεν θα έχουμε στην υγεία καπιταλισμό. Ή δεν θα είναι παρακλάδι. Θα είναι κλαδί. <laughs> δηλαδή θα κλείσει όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. <laughs> Και εγώ, απ' έξω απ' έξω. Δε, το, το υπονοεί, δεν το λέει. Μόνο τα απογευματινά χειρουργεία είναι παρακλάδι του καπιταλισμού. Ε, ναι, γιατί τα απογεύματα Το πρωί μπορεί να είναι παρακλάδι, δεν έχει θέμα. Το απογεύμα τα απογεύματα είναι τα να, ξεσκάσει, να Αυτά, ότι δεν θα αφήσει την υγεία να γίνει παρακλάδι, το είπε χτε στο Open. Πριν περίπου 15-20 μέρε, εδώ στη 20 Κωσιώνη συνέντευξη, είχε μιλήσει πάλι για την υγεία. Στα νοσοκομεία, υπάρχει χώρο για ιδιώτε ή όχι. Ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην ιδιωτική υγεία. Αλλά άλλο 40% τη δαπάνης για την, για την περίθαλψη να είναι ιδιωτική, και άλλο να έχουμε ε, που είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και άλλο να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα το οποίο αποδίδει. <σκεκριν> <σκεκριν> <σκεκριν> Ά, το συζητάτε. <σκεκριν> η ιδέα. ιδέα, Όχι, δεν είμαι. και μισό λεπτό. Αν δεν έχετε α... τέτοιε αγγυλώσει. Ουδέποτε. Γενικά δεν έχω αγγυλώσει. <σκεκριν> αλλά δεν πρέπει να γίνει παρακλάτη του καπιταλισμού, αλλά δεν έχω και αγγυλώσει ταυτόχρονα. Εντάξει, θα το βρείτε, παιδί μου, καινούριο είναι. Τι? Δηλαδή μέχρι να έρθουν οι εκλογές Για τα ελληνικά όχι, για να μάθει και ιδεολογικά Μα δεν γίνεται θέλει να μάθηκε. Να μάθηκε. Θες Πώς να, να το πιστέψεις και δεν μπορείς Δεν θες να πιστέψεις Δεν είναι κάτι φωτεινό ένα καινούριος Ένα νέο πρόσωπο παιδί μου δοκιμάσαμε όλους που λένε όλοι Όπως χαμόγελο Και φέρνω ένα τρίτο μνημόνιο ε, και μα φέσουσε. Αυτό ίσω. Άλλαξε και ωραία παρακαταθήκη. Βλέπω ο Ξάδερφο Κασελάκη λέει τα ίδια που έλεγε ο Τσίπρα. Ένα-ένα. Μισό. Θα Περίμενε. Έχουμε άλλο έναν Κασελάκη ακόμα. Ο οποίο χθε μιλώντα, ο κανονικό Κασελάκη, γιατί έχουμε και νέο αστέρι, τον Ξάδερφο. Επάδε, που είχαμε και Τσίπρα, μετά είχαμε και ξάδερφο. Πώ πάνε. Δεν είναι ξαδέρφια. Ναι. Το Σόι γενικότερα. Ε, ο Κασελάκη μιλάει για το περίφημο 5% χθε το είπε και αυτό για την υγεία. Χρειάζεται να επενδύσουμε στη δημόσια υγεία. Και έχετε την προσωπική μου εγγύηση ότι όταν είμαστε κυβέρνηση η πρώτη πρώτη πρώτη προτεραιότητα θα είναι το κοινωνικό κράτος. Σε Δεν πόσο είναι ποσοστό του ΑΕΠ θα, δημόσια θα φτάσει η κάλυψη υγεία. για την υγεία κύριε Πρόεδρε. Έχει το ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει να το μετράσει και δυναμικά. Αυτή η επένδυση στην υγεία έχει μια τεράστια απόδοση. Μετά. Λοιπόν, κάτι γνώμο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% το ΕΠ η επένδυση στην ε, υγεία. Να. και βγαίνουν όλοι και Δεν του λένε. Δεν ψήθηκε να το βάλει λίγο παραπάνω από αυτό που είναι <laughs> τώρα. Ότι είναι 5,8% του λένε ήδη. ήδη το κράξαν και οι δεξιοί και του λένε είναι 5,8%. Τι θα κάνει εκεί και βγαίνει με ανακοίνωση και λέει. Και το πιάσανε προετοίμαστο τώρα, εντάξει. Ε, σε όλα προετοίμαστο είναι όμω. Ε, τώρα πάνε σε μια live. Ε... Συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά. Τι στα ζωντανά. Μπορεί να, να θέλει να πει 15%. Μπλέχτηκε. Μπλέξαν γραμμέ μα. είναι παρουσιαστή. Είναι υποψήφιο πρωθυπουργό. Έλα, χαζομάρε τώρα. Τι τώρα. Παρουσιαστή είναι. Πού ούτε κάλπο το βιολί. Είναι παρουσιαστή σε ημιτελικό τη Eurovision. Δεν είναι ούτε καν στον τελικό. Άλλοι είναι. Οι ίδιοι δεν είναι για να κάνουν και πρόβα κάποιο. Άλλοι, άλλοι, Η απάντηση που έδωσε πάντως λέει: Ενώ στο για πλήρη τελέχωση του ΕΣΥ και για αύξηση τη δαπάνη για τα νησιά είπε ότι πρέπει να επενδύσουμε τουλάχιστον 5% Το ΕΠ για την υγεία και αυτό σημαίνει 5% παραπάνω. Αυτό oh, που ακούσαμε oh, εμείς oh, oh, oh, oh, <laughs> Πόσο σύριζα πια <laughs> <Δεν laughs> <αντέχω. laughs> το... <laughs> <laughs> Μας βγάζουν και οι λύθιους Ενώ ακούμε σήριζα, Η κλασική γραμμή όλοι. των πολιτικών Βγαίνει λοιπόν το βράδυ χτες η Γιάμα, Βγάζει τον ξάδερφο που είναι υποψήφιος Βασίλης Κασελάκης γιατρός Που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής Και τον ρωτάει γι' αυτό Τώρα εσείς σήμερα τα βάλατε με την Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Αριστερά. Ποιο είναι το επιχείρημα ότι, ότι συνασπίστηκαν για να χτυπήσουν τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματό σα. Πότε το έκανα εγώ αυτό. Το ρωτάει η Γιάμαλη και του λέει εσεί εννοεί το κόμμα, ναι. απαντήσατε και τα βάλατε με τη Νέα Αριστερά και ο δεν κατάλαβε ως Το θεώρησε και πληθυντικό ευγενία. Και λέει εγώ, έκανα εγώ κάτι τέτοιο <laughs> Τα έχω βάλει εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ με το, με το πασό και την Αριστερά Συνεχίζει Ιάμαλη Κατάλαβε τι παίζει, συνεχίζει Ο σύριζα με ανακοίνωσή του το, το έκανε Οι ανακοινώσει του κόμματος Δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο Και γενικότερα θέματα μικροπολιτικής Τα οποία δεν νομίζω ότι εγώ θέλω να σχολιάζω. Τι λέει πάλι, <laughs> τι <laughs> αυτό <laughs> Αυτός είναι από αυτούς που τους ψηφίσανε στη ή που τους επέβαλε ο το Κασελάκης. Το διαλέξαν, δηλαδή κάποιοι διαλέξαν ο Ε Κασελάκη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τι κριτήριο? Ναι, ναι, ναι. Επίσης, ναι, ναι, ναι. κριτήριο. Δεν κατάλαβα. Επώνυμο. <σομίως>. Επειδή είναι του Πρόεδρου Ξάδριφος. <σομίως> Είδανε επειδή... Κασελάκης και υπερδεύτηκα. Σου λέει Κασελάκη ο Στέφανος θα κατεβαίνει και εδώ. Έχουμε καραμαλή. Επειδή ναι, ήταν Καραμαλής Γάλα με λοιπόν. Παπανδρέου Επειδή ήταν Παπανδρέου Σε αυτούς δεν θα βασιζώσουν Ναι αλλά οι σύντροφοι ζώσουνε, της Αριστεράς Υποτιήθεται ότι είναι κάτι άλλο Το βλέπεις αυτό το στυλό Θα εμιστευώσουν στον Γιώργο Παπανδρέου Να το πάρει από εδώ και να το πάει στη δίπλα αίθουσα <laughs> Και ποντοεμπιστευτήκαμε το το μνημόνια υπέγραψε Μα έβαλε στον Δουνουτού Στον Καραμαλή, τον Κώστα Και τον Υπουργό και τον Υψιό uh, θα εμπιστογώσω το Στυλό να το στο, πάει. Στο, στον Πρωθυπουργό τον Κώστα ναι. Το μιτσοτάκι Ό,τι δεν μυρίζει τσίκνα <laughs> ναι, δεν πρόκειται ναι. Ναι. να το πειράξει καν. <laughs> Άμα ήταν <laughs> κοντοσούμλη και με και θα του λεγάζω. Το, το Μιτσοτάκι. Αν του πεις... Ποιο να πόλεις. Το, το, το... Κυριάκο. Παλσαμωμένο πουλί να του δώσει θα του φύγει. <laughs> θα του <laughs> δώσω το Στυλό μου. Άρα Κασελάκης λοιπόν, ξάδερφος, Μπράβο. δεν σχολιάζω λέει τέτοια, είναι μικροπολιτική Τι μικροπολιτική ήταν το θέμα της μέρας χθες Δεν ξέρει ο Πρόεδρός, είμαστε <Καλά>. κάπως Γιατί δεν πήγε, βγήκε να πει Και εγώ, λέει, είμαι γιατρός, τι με ρωτάτε Ναι, αλλά είσαι υποψήφιος Εντάξει, <laughs> άλλο ένα απόσπασμα από τον κύριο Κασελάκη Ε, το, το ερώτημα υπάρχει. εδώ κύριε Βασίλη Κασελάκη είναι κατά πόσο ο κύριος Στέφανος Κασελάκης είπε νωρίτερα σήμερα στο Open ότι θα χρειάζεται να πάνει η δαπάνη της υγείας στο 5 της ενώ είναι ήδη στο 5,7 και μετέπειτα έβαλε διορθωτική, διορθωτική έβγαλε διευκρινιστική δήλωση ο κύριος Κασελάκης και είπε ότι εγώ εννοούσα συν 5. Άλλωστε η βάση από την οποία πάμε στο πρόγραμμά μας είναι στο 7,5 και υπήρχε μία Μια σύγκρουση, επ' αυτού εσάς ποια είναι γνώμη σα. Δεν το έχω δει, δεν το έχω διαβάσει Την επόμενη φορά Τι δεν έφερε Γιάμαλη, γιάμαλη, μαλείς Εντάξει, σίγουρα. Μα τι τον δεν ήξερε τίποτα Αυτός θα βγει και πρέπει να βγει και στην ελληνική βουλή Δεν θα βγει μάλλον τώρα μακάρι, κάποια στιγμή Αλλά στην ελληνική βουλή θα είναι Όχι μόνο δεν ήξερε τίποτα, δεν είχε και την αγωνία να πήγα αυτά τα μπαλαμουτίστικα που λένε ρε παιδί μου, Ναι το κόμμα μα. Ψήντε τα θα... κόμμα, ψήντε συνεντεύξει. Το, το, το ρώτησε η Γιάννη μου φορτωθήκατε εδώ στο τέλο. <laughs> Όχι, ε. <α. laughs> Τι θα έλεγε, πέρνακα. Έχει χρώσει και αυτή να βγάλει, σου λέει τώρα. Έχει Εντάξει. εμφάνιση, πρέπει να κάνει δύο εμφανίσει. Βγάλει το μία τώρα να τελειώνει και α μην πει τίποτα. Ε, οπότε δεν ήξερε τίποτα από αυτά που του λέγανε. Πολύ ωραίο, μπράβο, εγώ τον θαύμασα. Είναι, Η οικογένεια ξέρει τα πράγματα. Καλά, παρόλα αυτά αυτό δεν το ήξερε. Άλλα πράγματα για τι ψήφου των Σπαρτιατών ήξερε να τα πει όμω. Ναι, ναι, γιατί είχε ένα άλλο ότι δεχόμαστε. Είχε ένα άλλο ότι δεχόμαστε και είναι ευπρόσδεκτε οι ψήφιε των Σπαρτιατών. Που είχε πει και ο Τσίπρα προεκλογικά ότι δεχόμαστε του κυρίου Κασιδιάρη τι ψήφιε του. Τι Κασιδιάρη. Αυτά ήξερε να τα πει, τα άλλα δεν ήξερε. Εσύ φορά. από second. Α, όχι, φορά. Ρούχα. Από δεύτερο χέρι δηλαδή. Κρυσόμενο γνωστό μου το άλλο χέρι, το δεύτερο. Πο δηλαδή. Είναι απ' έξω από έξω να φοράω ω γυναικεία. Όχι, όχι. Ah, όχι, όχι. Πώ πήγε το μυαλό μου, δεν ξέρω. <laughs> Μέλα, Γι' αυτό <laughs> δεν βολεύουμε τόση ώρα. Η ρούχα φορά από δεύτερο χέρι. Δεύτερο, όχι. όχι. Πρώτο χέρι πόνκε και, έπιπλα... και προτιμάω μαρέβα να μου τα χειράψει. Okay. Αντί και έπιπλα παλιά, δηλαδή που έχουν κάνει καριέρα, αυτά τα έπιπλα σε ένα Όλα, άλλο. Όλα τα παλιά αγοράζω. Ναι, αγοράζει, έχει το σπίτι. Ακούσουμε Αντίκες την κυρία Βίκυ Χατζηβασιλίου. Η Βίκυ Χατζηβασιλίου που κολλάει τον καρσελάκι. Κατεβέρι Όχι το κατεβαίνει η Βίκυ Φλέσσα. Θα μου πει γιατί όχι. Ότι μέχρι τώρα είμαστε στο αμυγό πολιτικό κομμάτι και τώρα μπήκαμε ξεφίλυ, στο ναι, lifestyle. Ναι, ναι, ναι, ξεφίλυ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι αυτό ακριβώ. Η Βίκη λοιπόν, Χατζηβασιλείου, δίνει συμβουλέ. Έχετε συμφωνήσει ποτέ από τη λαϊκή. Από τη λαϊκή, όχι. Ναι, δεν έχει τύχη όπω έγινε το μάθημα. λαϊκή πάω, αλλά τα ρούχα από το δεύτερο χέρι δεν τα φοράω για τον εξή Γιατί οτιδήποτε. Έχει φορέσει, χρησιμοποιήσει ένα άλλο άνθρωπο, έχει τη δική του ενέργεια. Και αυτή η ενέργεια δεν ξέρουμε πόσο συμβατή είναι με τη δική μα. Και αυτό που τώρα θα, θα ακουστεί λίγο περίεργο, ακόμη και οι αντίκε θέλουν προσοχή. Κατάλαβε, είναι η ενέργεια. Βάζει κοιλόταλου ενό ανθρώπου, ξέρει τι έχει κάνει. Είναι η ενέργεια. Δεν είναι η ενέργεια, ναι, είναι, ενέργεια, ενέργεια, είναι, και τα... η ενέργεια. είναι. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, που μάλλον είναι πλειοψηφία, που παίζει πολύ με την ενέργεια. Κοιτάει ας πούμε, ένα τραπέζι και αυτό Α, έχει αρνητική δεν ενέργεια. Μου κάθε, θα δεν φύγω, μου κάθεται ενεργειακά και ναι. Την καθαρίζει την ενέργεια. Ναι. Θυμάσαι που έχουν καθαρίζει και την ενέργεια του Τσίπρα. Η Λιδία Κονιόλ πήγε ναι, ναι, πολύ, ναι, πολύ ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι, πήγε πάρα πολύ, ναι, πολύ ναι, καλά. Ναι, ναι. Και η Λιδία σαν υπουργό. Και ο Τσίπρα σαν πρωθυπουργό. Καθάρισε η ενέργεια, δεν έμεινε τίποτα. Να κλείσουμε έτσι όπω ξεκινήσαμε με Ταλιμπάν Είναι ο Νατσιός ο οποίο δίνει ένα παράδειγμα. Ο Νατσιό είναι παλαιο χριστιανό. Όχι. Δίνει ένα παράδειγμα τιμωρία αντιπροσώπων του Θεού προ άλλου ανθρώπου. Αυτό που ρωτώ είναι κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού, την ώρα τη λειτουργίας. Ο Μέγα, πάλι από την ιστορία θα πιάσω, ο, αγαπητέ μου, έτσι γίνεται στην Εκκλησία. Βλέπουμε ε, αυτά που έπραξαν οι Άγιοι. Όταν πήγε ο Θεοδόσιο ο Μέγας, ο οποίο είχε διαπράξει αυτό που διέπραξε στον υπόδρομο τη Θεσσαλονίκη, να μπει στο ναό, ο Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο Μεδιολάνων, τον πέταξε έξω. Συμφωνείτε Γιατί... εσεί αυτή τη στάση. Άμα το έπρεξε ο Άγιο εσείς, εσείς, εσείς αν συμφωνείτε. Βεβαίω, γιατί εμεί είμαστε επόμενοι τη Δή Πατράση. Συμφωνεί. Όταν το έχει κάνει Άγιο, συμφωνεί. Δεν, γιατί ο Άγιο ξέρει. Ναι, προφανώ. Ο Άγιο δεν θέλει μόνο φοβέρα, δεν είναι και φοβέρα. Όχι, όχι. Πιστεύει σε μια θρησκεία που είναι τη αγάπη, όμω δέχεται όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει γιατί είναι το αντίθετο. Αλλά το γιασμένο έγκλημα δεν είναι ακριβώ έγκλημα. Τι είναι. Άλλο. <μίχνε> <μίχνε> <μίχνε> Με πειθό. Άλλο. Σαν τον Στέφανο Κασελάκη. Σαν τον Βασίλικα Σελάκη. Σαν τον Ξάδερφο. Δεν ξέρει τι. Δεν ξέρει τι είναι. Είναι. Κάτι. Να μη σε <μίχνε> νοιάζει. <μίχνε> Να μη σε <μίχνε> νοιάζει <μίχνε> δεν είπε <μίχνε> στην <σσ> γεια δεν σα Τι λέμε Έτσι το λέω. Αφού έτσι τι θέσει μα. τι το ψάχνετε. και Θα κλείσουμε με Τσαϊκόφσκι γιατί αν σήμερα γεννήθηκε το 1840, ο Πιέτ. Πιότρ. Πιότρ. Ήλιτ Τσαϊκόφσκι. Λέει τον φωνάζανε Πιότρ, Ελνοφά. Εύκολο. Όχι. Μπορεί να. Μπορεί να. Μπορεί να. Ηλίτ. Ηλίτ. Πιο. Ηλίτσα. Μπορεί να. Έλεω Λοιπόν, κλείνουμε με Τσαϊκόφσκι τα υπόλοιπα. Βγάλε. Γεια